Σήμερα ε, θα ξεκινήσουμε με τις διμερείς σχέσεις, με τις δημερείς συζητήσεις του Έλληνα Υπουργού μας που φτάνει στις 5 και 20 το απόγευμα στο αεροδρόμιο της Ρόδου ε, και λίγο αργότερα έρχεται και ο Κύπριος ομολογό του. Ε, είναι άτομπη συνάντηση, θα συζητήσουμε για τα θέματα που μπορούν την Ελλάδα και την Κύπρο και από αύριο ξεκινάνε οι εργασίε τη Συνόδου. Δύο θέματα σημαντικά. Οι χώρες τελικά είναι 14. Ξεκινήσαμε από 12 που ήταν αρχικά, οι 19 έφυσαν, ζήτησαν να έρθουν, 14 τελικά κατάφεραν να οκλώσουν τη διπλωματική διαδικασία να τις αναφέρουμε για τους ακροατές μας γιατί είναι σημαντικές πολύ γρήγορα Ελλάδα, Αλβανία, η Βουλγαρία, Κύπρος Ιταλία, Κροατία, Σλοβακία από την Ευρώπη και από τις αραβικέ χώρες η Αίγυπτος, η Ορδανία, ο Λίβανος τα Ηνωμένα αραβικά μυράττα η Λιβύη, το Μαρόκο και η Τυνησία. Άλιστα και τι περιμένουμε κύριε Κόκκινε από τη συνάντηση αυτή Πού στοχεύει δηλαδή στοχεύει. το, Υπουργεί, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικό Που είναι και ε, αυτό που συγκάλεσε αυτή τη σύνοδο Που συγκαλεί αυτή τη σύνοδο καταρχάς, καταρχάς να δώσω άλλη μέληση πολύ σημαντική για τον τόπο μας ε, Στόχος πρώτος η θεσμοθέτηση αυτής της συνόδου η συνόδο τη Ρώδα ε, είναι ένα στόχο νομίζω επεκτό, γιατί η Ρώδα μα είναι στα μπροδρόμια πολιτισμών. Είναι ένα χώρος στον οποίο ιστορικά έχουν γίνει συμφωνίε μεγάλε και από ε, ανθρώπου, πρόσωπα αλλά και χώρες που τις ε, χώριζαν χάσματα πολιτικά, θεσκευτικά, στρατιωτικά και όχι μόνο.